Ελληνικά παραμύθια Η Χελώνα και ο Γήπας Μια φορά και έναν καιρό στα βάθη της ούγγλας υπήρχε μία λιμνούλα. Εκεί κατοικούσε μία χελώνα που το μόνο της όνειρο ήταν να μπορέσει να πετάξει. Κάθε μέρα σκεφτόταν πώς θα έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Ήταν μία πανέμορφη ζούγκλα με πολλά υπέροχα πουλιά να πετούν στον αέρα. Πετούσαν διαρκώ. Μόνο όταν διψούσαν. Η Χελώνα τα κοίταζε και ζήλευε. Ονειρευόταν και αυτή να πετάξει. Α, κοίτα πόσο όμορφα είναι όλα αυτά τα πουλιά που πετούν εκεί ψηλά! Πρέπει να είναι τόσο συγκλονιστικό να κοιτάς τον κόσμο από ψηλά. Πετούν κοντά στα σύννεφα, τόσο κοντά που μπορούν να τα πιάσουν. Μακάρι να πετούσα κι εγώ!» Η Χελώνα στεναχωριόταν. Ήθελα απεγνωσμένα να πετάξει. Κάθε μέρα που περνούσε, η επιθυμία της μεγάλωνε. <Ρι> Τότε <Ρι> μία μέρα της ήρθε μια ιδέα. Έτρεξε στο γήπα και του είπε το σχέδιό της. Ο γίπας καθόταν πάνω σε ένα δέντρο. «Ει hey, γήπα, φίλε μου!» «Γεια σου, Χελωνά, τι νέα!» «Πες μου, τι συμβαίνει!» «Γιατί έφυγε σήμερα από την όμορφη λιμνούλα σου!» «Φίλε μου, είναι γνωστό ότι είσαι ο πιο δυνατός σε ολόκληρη τη ζούγκλα» Μπορείς και πετάς ψηλά στον ουρανό Καλά τα Χελώνα Αλλά έχω μια μεγάλη απορία Γιατί είσαι τόσο γλυκός μαζί μου σήμερα Και γιατί αναφέρεσαι στο ότι πετώ Τι ακριβώς θα ήθελες να κάνω εγώ για σένα Ξέρεις, έχω μια κρυφή επιθυμία Και από όλου μόνο εσύ θα μπορούσες να με βοηθήσεις Μάλιστα Εντάξει λοιπόν Χελώνα Πες μου τι θέλεις από μένα Και θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω Επιθυμώ να πετάξω πολύ ψηλά στον ουρανό, για να βλέπω τον κόσμο από εκεί πάνω. Μα πώς είναι δυνάτο κάτι τέτοιο. Χρειάζεται φτερά για να πετάξει κανείς. Και όπως φαίνεται, εσύ δεν έχεις φτερά. Γι' αυτό χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Θα με σηκώσει πάρα πολύ ψηλά με τα νύχια σου και μετά θα με αφήσεις ελεύθερο. Τότε θα καταφέρω να πετάξω και θα βλέπω όλη τη γη από πολύ ψηλά. Τι λες... Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για μια χελώνα. Όχι, όλα θα πάνε καλά. Μπορείς, φίλε μου, να με βοηθήσεις σε αυτό που σου ζητώ. Πλεις! Εντάξει, όπως θέλεις θα γίνει. Για να πραγματοποιήσει το όνειρό τη, ο Γήπας σήκωσε τη χελώνα με τα νύχια του και πέταξε μακριά. Ανέβηκαν ψηλά, ψηλά στον ουρανό. Επιτέλους, το όνειρο της χελώνας έγινε πραγματικότητα. Κοίτα κάτω, πόσο όμορφος είναι ο κόσμος από τόσο ψηλά. Μπορώ σχεδόν να κουμπίσω τα σύννεφα. Θα πετάξουμε μαζί λίγο ακόμα και ύστερα ετοιμάσουν να με αφήσει ελεύθερο και θα πετάξω ακριβώς σαν εσένα. Άκουσέ με, όπω όλοι ξέρουμε είσαι μια χελώνα. Δεν μπορείς να πετάξεις με τίποτα. Έτσι σε έκανε η φύση. Ανησυχείς πολύ χωρίς λόγο. Απλωσάσε με και θα με δεις να πετώ. Θα είμαι μια χαρά! Θα το δεις! Ο γήπα προσπάθησε να της εξηγήσει, αλλά η Χελώνα δεν άκουγε. Εν τέλειο, ο Γήπας πέταξε πολύ ψηλά και την άφησε ελεύθερη όπως είχαν πει. Και η Χελώνα άρχισε να πέφτει. Πέταω κι εγώ! Είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου! Τι ευτυχία! Αχ! Δεν πετάω! Μόνο πέφτω! Γύπα, σώσε με! Γύπα, βοήθησέ με! Πιάσε με πιμπέστο, σε παρακαλώ! Η χελώνα βρισκόταν στον ουρανό, χάρη στο γύπα. Αλλά χωρίς φτερά δεν μπορούσε να πετάξει. Έπεσε στο έδαφος με ένα δυνατό κρότο. Α, α, χτύπησα πολύ άσχημα, γιατί έκανα κάτι τόσο ανόητο. «Είμαι μια πολύ επιπόλαιη, Χελώνα. Ο Γήπας προσπάθησε να με προειδοποιήσει, αλλά δεν του έδωσα καμία σημασία. Ευτυχώς, πραγματικά, που εμείς οι Χελώνες έχουμε αυτό το καβούκι πάνω μας. Χωρίς αυτό, αυτή θα ήταν η τελευταία μέρα της ζωής μου». Η Χελώνα κατάλαβε το λάθος της. Κατάλαβε ότι ήταν διαφορετική και ότι έπρεπε να είναι ευχαριστημένη με τον εαυτό της. Επέστρεψε στη λιμνούλα της και έζησε αυτή καλά και εμεί καλύτερα. Λοιπόν, παιδιά μου, η Χελώνα πλήρωσε το λάθος της. Μας λες, νεράιδα, ότι εμείς τα παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε όνειρα. Και βέβαια μπορείτε. Μπορείτε να κάνετε όνειρα. Αλλά να επιλέγετε ποιο όνειρο θα κυνηγήσετε και να επιλέγετε σοφά. Δεν πρέπει ποτέ να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους άλλους ανθρώπους και ούτε να ζηλεύουμε και να επιθυμούμε να γίνουμε κι εμείς σαν όλοι Όλοι είμαστε διαφορετικοί και η διαφορετικότητα μας κάνει μοναδικούς. Πρέπει να χαιρόμαστε με αυτό που είμαστε, γιατί αυτό που είμαστε είναι τέλειο.